I hear new world. I hear new world. Yeah. Είναι το δεκαήμερο, το δεύτερο επεισόδιο podcast τη Συνέλευση για την Κυκλοφορία των Αγώνων. Με θέμα την ε, τηλεργασία μέσα σε συνθήκε αναδιάρθρωση κρίση πανδημία αλλά και όχι μόνο, και θα μιλήσουμε με τρία μέλη της συνέλευσής μας, με στόχο να δούμε τις εμπειρίες που έχουν ως τηλεργαζόμενοι και τηλεργαζόμενες και μέσα από, μέσα από το μοίρασμα αυτής της εμπειρίας, να μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια πολιτικά συμπεράσματα, κυρίως για το πώς μπορούμε να αγωνιστούμε μέσα σε αυτές τις νέες συνθήκες. Θα μιλήσουμε λοιπόν με την Κατερίνα, τον Κώστα και τον Χρήστο πάνω σε μια σειρά από άξονες που έχουμε αποφασίσει συλλογικά. Ας ξεκινήσουμε με τα πιο εισαγωγικά της συζήτησης. Θέλετε για αρχή να μας πείτε κάποια βασικά πράγματα σχετικά με το σε τι κλάδο εργάζεστε, σε τι συνθήκες τον χώρο εργασίας, το ωράριο, τη σύμβαση, την εμπειρία σας εκεί κλπ. Να ξεκινήσω εγώ. Εγώ κάνω διδακτορικό στο Πολυτεχνείο. Η κλασική συνθήκη εργασίας στο δικό μου κλάδο είναι ότι είμαστε εργαζόμενοι και εργαζόμενοι με μπλοκάκι, με κυρίως έσοδο από ερευνητικά προγράμματα είτε εθνικά, είτε ευρωπαϊκά. Κατά καιρούς παίζουν και αλλά είναι πιο σπάνιο. Γενικά, υπάρχει αυτός ο τεράστιος κατακερματισμός στον κλάδο και μεγάλη διαφοροποίηση στις συνθήκες εργασίας από εργαστήριο σε εργαστήριο, δηλαδή μπορεί να είναι δίπλα πόρτα συνάδελφοι και να δουλεύουν με παντελώς άλλους ώρους εργασιακούς και σε ό,τι αφορά το ωράριο και τα λεφτά και γενικώ. Εμείς γενικά ε, στη δική μου πτέρυγα ήμασταν από πάντα με όρους ε, χαλαρού ωραρίου με τα καλά και τα κακά αυτού του πράγματος, δηλαδή ο, ότι είχε κάπως σχε, σχετική ευελιξία το πότε θα έρθεις και πότε θα φύγεις, Όπως, αλλά αντίστοιχα είχε και τρομερή εντατικοποίηση όταν πλησιάζανε deadlines ε, κτλ. Συνήθως δουλεύουμε με συμβάσεις εξαρτάται το πρόγραμμα που δουλεύεις δηλαδή μπορεί να είναι μια συμβαστή τρίμηνη μπορεί να είναι μια αιτήσια ή οτιδήποτε και αυτά ασφαλιζόμαστε Υπάρχει επίσης στο δικό μας τμήμα γενικά στη πολυτεχνική σχολή υπήρχε μια κουλτούρα να κάνουμε με ελάχιστα λεφτά διδακτικές ώρες των καθηγητών που τα οποία τα τελευταία χρόνια έγινε και ε, να μετατράπηκε και σε να κάνουμε τις διδακτικές ώρες των καθηγητών εντελώς τζάμπα. Ναι, αυτά πάνω κάτω για την εργασιακή συνθήκη. Η δική μου ήταν σχετικά χαλαρή από πριν αυτό. Λοιπόν, να πω και εγώ. Εγώ δουλεύω σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Εδώ και αρκετά χρόνια. κοντεύουν νομίζω 15 χρόνια. Εμείς δουλεύουμε με ένα καθεστώς ορομίσθιο. Δηλαδή βγαίνει κάθε Σεπτέμβρη το πρόγραμμα και ανάλογα τις ώρες, ας το πούμε, διδασκαλίες που έχεις, προκύπτει και ένας μισθός με βάση ένα συγκεκριμένο ρομίστιο τέλος πάντων που υπάρχει. Οι συμβάσεις μας είναι συμβάσεις οι οποίες ξεκινάνε το Σεπτέμβρη και συνήθως λήγουν τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου οπότε και σταματάνε τα μαθήματα. Αυτό γενικά είναι μια κατάσταση η οποία χρόνια τώρα έχει προκαλέσει μια τεράστια δυσκολία στον κλάδο, γιατί σε οποιαδήποτε φάση τέλος πάντων κάπως προσπαθήσεις να έρθει σε μια σχετική, ας το πούμε, κόντρα με την εργοδοσία, υπάρχει πάντοτε η πρακτική το να περιμένουν μέχρι τον Ιούνιο να λήξει σύμβαση και μετά απλά να μην την ανανεώσουν Οπότε πολλές φορές απολύσεις στην πραγματικότητα εμφανίζονται ω οικειοθελείς αποχωρήσεις. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές ας το πούμε, η συνθήκη εργασίας και αυτή ήταν η συνθήκη εργασίας και πριν ξεκινήσει η πρώτη καραντίνα. Εγώ ασκώ το δημοσιογραφικό λειτουργήμα στο χώρο των μίντια. Είμαι σε ένα οικονομικό site τα τελευταία χρόνια. Δουλεύω συντάκτη εσωτερική ε, ροή ειδήσεων, λέγεται, το οποίο σημαίνει ότι είσαι ένα πενφίμερο 8ωρο, ε, 12 με 8 ειδήσει επικαιρότητα. Εγώ δεν έχω τι κύριε ειδήσει, κάπω δευτερεύουσε κατηγορίε σε ένα οικονομικό site. Δεν φτιάχνουμε εμεί τι ειδήσει, ουσιαστικά τι ειδήσει που βγαίνουν ε, στην επικαιρότητα ροή ειδήσεων από μεγάλα πρακτορία συνήθω. Εμεί τι αναπροσαρμόζουμε ή μεταφράζουμε ειδήσει από το εξωτερικό. Ε, Αυτό. Και είμαι με σύμβαση ορίστου χρόνου. Προχωρώντα μετά την εισαγωγή στην ε, δεύτερη ενότητα που αφορά την εφαρμογή της τηλεργασίας τόσο στην δική σας ε, δουλειά, όσο και με βάση τη γνώση σας ευρύτερα για τον κλάδο σας, της έρευνας, ε, της, ή της δημοσιογραφίας ή τη δημοσιογραφία στα site. Ε, σε ποια φάση της πανδημίας, στην πρώτη ή στη δεύτερη καραντίνα, ξεκίνησε η τηλεργασία στη δική σας δουλειά και τι εικόνα έχετε και για τον ε, κλάδο ευρύτερα. Εμείς, ε, γενικά, επειδή οι περισσότεροι, τουλάχιστον στα εργαστήρια, πάντων που είναι κοντά στο δικό μου, οι περισσότεροι δεν έχουν δουλειά κατά βάση εργαστηριακή, αλλά ο, ό, ό,τι η δουλειά κάνουν, πάντων, είναι με simulation κτλ. στου υπολογιστές. Οπότε η, η πρώτη αυτόματη κίνηση ήταν όντω η, η τηλεργασία το, το Μάρτιο. Ξεκίνησε, δηλαδή, αμέσως. Έγινε, εφαρμόστηκε ε, σε πάλι με τελείω διαφορετικούς όρου ανάλογα τον καθηγητή που επιβλέπει και το εργαστήριο στο οποίο βρίσκεσαι, τον από πάνω, στον postdoc, τον οτιδήποτε. Οπότε είχε και αυτό βαριέσον. Τα δικά μα τα γραφεία τέλο πάντων ήταν, ήταν η φάση που ε, ε, αυτόματα περάσαμε σε τηλεργασία από την αρχή. Αυτό Υπήρξε επιστροφή με τη λήξη της πρώτης καραντίνας, χωρίς κάποια ακριβώ ε, δεν ξέρω πώς να το πω, χωρίς κάποιο συντονισμό στην επιστροφή αυτή. Ακολούθησαν δύο-τρία κρούσματα στον όροφο και ξανά έπαιξε μαζική επιστροφή στη τηλεργασία. Αυτό. Τώρα συνεχίζει, ας πούμε, να, πηγαίνει, συνεχίζει να πηγαίνει σπαστά, δεν ξέρω ακριβώ την ποσόστοση, αλλά κάποιοι πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο και κάποιοι δουλεύουν τηλεργασία. Ε, στο δικό στο κλάδο, στην ιδιωτική εκπαίδευση και στα φροντιστήρια και από όσο ξέρω και στα ιδιωτικά σχολεία. Η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης ξεκίνησε πέρυσι το Μάρτι, λίγες μέρες μετά το ξεκίνημα του πρώτου lockdown. Αν θυμάμαι καλά, μεσολάβησαν τρεις ή τέσσερις μέρες. Εντάξει, στην αρχή τα πράγματα ήταν αρκετά, ας το πούμε, ανοργάνωτα. Ε, τα περισσότερα φροντιστήρια δεν περιμένανε μια τέτοια εξέλιξη, ούτε είχαν προετοιμαστεί για μια τέτοια εξέλιξη. Ήμασταν σε τηλεμαθήματα από μέσα Μάρτη μέχρι τα μέσα του Μάη. Στα μέσα του Μάη, από ό,τι θυμάμαι, επιστρέψαμε στη διαζώσει μόνο για την τρίτη λυκείου. Μετά το καλοκαίρι, παρότι αρκετά φροντιστήρια διαφήμιζαν ότι κάνουμε και εξ αποστάσεως, κάνουμε και διαζώσεις, επικράτησε πάλι το διαζώσεις όλοι δηλαδή οι συνάδελφοι με τους οποίους μιλούσα το καλοκαίρι έκαναν διαζώσεις. Το Σεπτέμβρη ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το ότι πρέπει να φοράμε μάσκες μέσα στην τάξη, πρέπει να ανοίγουμε τα παράθυρα, όλη αυτή η ιστορία, αλλά συνεχίστηκε το διαζώσεις και πολύ γρήγορα ξεκίνησε μια μικτή κατάσταση, όπου επειδή αρχίσαν να σκάνε κρούσματα στα σχολεία, παιδιά των οποίων το τμήμα του έκλεινε δεν μπορούσαν προφανώ ούτε να πάνε στο σχολείο, αλλά δεν μπορούσαν ούτε να έρθουν στο φροντιστήριο, έπρεπε να κάτσουν καραντίνα στο σπίτι. Οπότε, σε κάποιε περιπτώσει, εφαρμοζόταν μία τρέλα τέλο πάντων, ότι έπρεπε να έχει ένα λάπτοπ μέσα στην τάξη και να κάνει μάθημα ταυτόχρονα και σε αυτού που είναι μέσα στην τάξη και σε κάποιον που σε παρακολουθεί διαδικτυακά από το σπίτι. Με την εφαρμογή του δεύτερου lockdown πάλι γύρισαν όλα τα φροντιστήρια και όλα τα ιδιωτικά σχολεία σε τηλεεκπαίδευση. Απλά νομίζω ότι ίσως καλό θα ήταν να αναφερθεί ότι στο δικό μας τον κλάδο υπάρχει μια τεράστια διαφορά στην πρώτη εφαρμογή της τηλεεκπαίδευσης με την δεύτερη εφαρμογή τώρα, ότι τώρα είναι πια πολύ πιο, πιο καθολικό φαινόμενο. Δηλαδή ενώ, ας πούμε, για παράδειγμα, στην πρώτη καραντίνα στα σχολεία ήταν π.χ. προαιρετικό το «αν θα κάνεις» τηλεεκπαίδευση ή όχι, τώρα είναι υποχρεωτικό. Ή ενώ στην πρώτη καραντίνα το κλίμα ήταν OK, κρατάμε ας πούμε λίγο μια επαφή με τα παιδιά, δεν χρειάζεται να βγάζουμε κανονικά το πρόγραμμα», στην ε, δεύτερη καραντίνα τώρα, από Νοέμβριο και μετά, υπάρχει μια πίεση να βγει το πρόγραμμα κανονικά, να προχωρήσει η ύλη, όλο αυτό. Στο χώρο του Μίντια τηλεεργασία υπήρχε και εγώ βουλεύω τρία χρόνια με τηλεργασία. Αλλά να αναφέρω ότι εγώ δεν απαντάω με βάση το δικό μου βίωμα. Συμβουλεύτηκα και εμπειρίες κάποιων φίλων στην βιομηχανία, Οπότε μεταφέρω μια γενικότερη εικόνα αυτή τη στιγμή. Η εργασία υπήρχε μεμονωμένα. Εφαρμόστηκε μαζικά με την ανακοίνωση της πρώτης καραντίνας. Η πλειοψηφία των εργαζόμενων στα Μίντια ξαναγύρισε με τη λήξη του lockdown πέρσι τον Μάιο στα γραφεία. Ε, και ξανα, ε, ξαναμπήκε η τηλεργασία τώρα, ε, με το δεύτερο lockdown. Το βασικό ζήτημα στην τηλεργασία στα μίντεα είναι ότι, ε, από πέρσι από την Άνοιξη, ότι εφαρμόστηκε μαζί με ένα, με ένα ειδικό καφεστό της αναστολής, ε, ότι παίρνω από αναστολή εργασίας, ενώ στη πραγματικότητα εργάζονται με ένα παράτυπο τρόπο ότι παίρνουν το επίδομα από το κράτος και συνεχίζουν να εργάζονται κανονικά και συμπληρώνουν τα αφεντικά στις περισσότερες των περιπτώσεων μαύρα το μισθό που υπολείπονται από τις κανονικές, το κανονικό μισθό που θα είχαν αν δεν παίρνουν το κρατικό επίδομα. Τώρα, αν εφαρμόστηκε σε όλου του εργαζόμενου, σε ένα κομμάτι του, στην αρχή υπήρχε πέρσι, νομίζω, την άνοιξη. Υπήρχε η επιλογή. Πρέπει να καλυφθεί ένα ποσό από τη διεύθυνση. Ένα αριθμό ατόμων από τη διεύθυνση, αν βλέπουν, σε τηλεεργασία. Στην αρχή υπήρχε φόβο, για λόγου που θα το δούμε και παρακάτω, πολλοί εργαζόμενοι δεν θέλανε να πάνε κατευθείαν σε τηλεεργασία, κυρίω για, για το φόβο της Οπότε, από τη απόλυση. Οπότε από τη διεύθυνση των Μίντια υπήρχε ένα φόβο αν θα καλυφθεί το πόσο των ανθρώπων αφαβουλεύουν με τηλεργασία που χρειαζόταν. Παράλληλα, βέβαια, στην, πρέπει να αναφέρουμε ότι η προηγούμενη άνοιξη υπήρχε και ε, από πολλού εργαζόμενους, όπως ε, είναι λογικό φόβος για την επιδημία, που αυτό φούσε πολύ κόσμος να πάει σε καφεστώς τηλεργασίας. Κατά την ε, περίοδο που πρώτο η τηλεργασία στη δουλειά σα έγινε αντικείμενο συζήτησης είτε με συναδέλφους συναδέλφισσες, είτε με τα αφεντικά τη δουλειά σχετικά με το αν θα γίνει, πώ θα γίνει, με τι όρου θα γίνει. Ε, να σημειώσω και εγώ ότι και εγώ τηλεργαζόμουν τρει από τι τέσσερι εβδομάδε ε, του μήνα πριν, ξεκινήσει, πριν ξεκινήσουν οι καραντίνε κτλ. Οπότε στη δική μου περίπτωση ήταν, ε, δε, δεν υπήρξε κάποια ανάγκη διαπραγμάτευση για του όρου και του τρόπους με του οποίου θα γίνει αυτό. Ε, σε επίπεδο. Ομάδων, υπήρξε μια αναταραχή σχετικά με τι συναντήσει, τέλο πάντων τι ομαδικέ που θα γινόντουσαν κτλ. Κυρίω μια συνεννόηση για τα ωράρια γιατί ξεκινώντα, α πούμε, η καραντίνα και ειδικά για συναδέλφου που έχουν παιδιά στο σπίτι κτλ., προφανώ ήταν πολύ δύσκολο να συντονιστούμε στα ωράρια εργασία για να γίνουν αυτέ τι συναντήσει κτλ. Θα πω ότι υπήρξε μια πλήρη κατάργηση οποιο, οποιοδήποτε ωραρίου έστω και σχηματικού που υπήρχε μέχρι τότε. Υπήρχαν mail και τηλέφωνα ανα πάσα στιγμή, πούμε, μέρας και ώρας. Οπότε, τελος πάντων, το ένα πράγμα το οποίο συζητήσαμε σε επίπεδο ομάδας εργαστηρίων, συνεργασιών κτλ. ήταν ποιε θα είναι αυτές οι ώρες από εδώ και μπρος που θα μπορούμε να, να συναντιόμαστε αυτό. Στο δικό μας το κλάδο, δεν, από όσο αντιλήφθηκα εγώ, δεν έγινε κάποια συζήτηση, ας το πούμε, με την εργοδοσία σε μια πρώτη φάση. Δηλαδή, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι πέρυσι ξεκίνησε να εφαρμόζεται η τηλεεκπαίδευση Μάρτη-Μίνα και τέλη Μάη, αρχές Ιούννη, τα παιδιά της τρίτης λυκείου πρέπει να δώσουν πανελλήνιες. δεν υπήρχε κανένα περιθώριο να διαπραγματευτείς οτιδήποτε, ας πούμε, ότι δεν θα το κάνεις ή το σκέφτεσαι ή δεν ξέρω εγώ τι. Εγώ προσωπικά το μόνο που διαπραγματεύτηκα και κατάφερα, ξαναλέω όμως επειδή ήταν γενικώ ένα χαλαρό κλίμα πέρυσι το Μάρτι, ήταν στις υπόλοιπες τάξεις να μην κάνω το κανονικό πρόγραμμα. Ας πούμε την πρώτη λυκείου την έβλεπα τρεις φορές την εβδομάδα, αποφάσισα να τους βλέπω μόνο μία φορά την εβδομάδα για να κρατήσουμε μια επαφή. Ε, μεταξύ των συναδέλφων υπήρχε βέβαια αρκετά έντονη συζήτηση ειδικά πέρυσι στην Άνοιξη γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ καινούριο δεν ξέραμε πώς να το κάνουμε και τι να κάνουμε επί τη αυτό που έγινε πέρυσι και αυτό που συνεχίζει να γίνεται σε μεγάλο βαθμό είναι ότι γίνεται μια άτσαλη προσαρμογή του μαθήματος που θα έκανες διαζώσεις σε διαδικτυακή μορφή. Οπότε υπήρξαν συζητήσεις με τους συναδέλφους. Τι γίνεται, πώς το κάνουμε, αν δουλεύουν οι ηλεκτρονικές γραφίδες ή δεν δουλεύουν, πόση ώρα σου παίρνει να προετοιμάσεις το μάθημα. Αυτό που μπορώ να πω ότι συζητήθηκε πολύ έντονα, ειδικά στην πρώτη καραντίνα μεταξύ μα ήταν το ζήτημα, στο πούμε, της προετοιμασίας του μαθήματος γιατί ξαφνικά μέσα σε λίγες μέρες διαπιστώσαμε όλοι ότι εκτοξεύονται, ας το πούμε, οι ώρες που πρέπει να αφιερώσεις για να προετοιμάσεις ένα μάθημα. Αυτό έγινε αρκετά, έτσι, έγινε αρκετά έντονη συζήτηση για αυτό με συναδέλφου και στη δουλειά και από άλλα φροντιστήρια. Εγώ όπως είπα ήμουν προκορώ να σε καφεστώ σε τηλεργασία και βασικά δεν ξέρω τους συναδέλφου μου στην επιχείρηση. <laughs> αλλά μεταφέροντας μια γενικότερη εικόνα από τους συναδέλφους που δουλεύουν σε αυτό το ωραίο πράγμα το ακό, που δείχνει η σειρά Βερτανική The office. Έγιναν κουβέντες. Υπάρχει, υπήρχαν δύο τάσεις βασικά, η μία που ανέφερα ο φόβος για τον ιό, που οδηγούσε στο να πας να δουλέψει από το σπίτι, για λόγω μετακίνηση με μήμη, μή και τα λοιπά, η συνύπαρξη με ευπαθείς ομάδε στο σπίτι. Αλλά υπήρχε και μια τάση ότι στον τριτογενή τομέα γενικώ, ιδιαίτερα και στη βιομηχανία των μίνδια, είναι πάρα πολύ έντονος ο ανταγωνισμός, ο φόβος της απόλυση, οπότε... Αν ο φόβο τη επιδημία οδηγούσε στην τηλεργασία, από την άλλη το ατομικό συμφέρον, το να δείξει ότι είσαι χρήσιμο και ότι παραγωγικό, ε, οδηγούσε στο να, να μην σου πάρουν τη θέση στο γραφείο. Όλα αυτά, το μεσοδιάστημα ανάμεσα στι δύο καραντίνε, η επιστροφή στο γραφείο, ήταν κάπω έτσι, ότι μη φανεί ότι δουλεύοντα από το σπίτι, ότι τελικά δεν είμαι τόσο χρήσιμο και μου φάει κάποιο τη θέση. Υπήρχαν εμπειρίε από κάποια μαγαζιά. Που γίνανε, φτιάχτηκε ο μαβικό τσάτ, κάπω που μιλούσαν όλοι και αντάλλασαν εμπειρίε και ίσω και ένα μήνυμο διεκδικητικό πλαίσιο σε κάποιε περιπτώσει γύρω από τα θέματα που προκύπτουν στη τηλεργασία. Υπήρχε και ένα περιστατικό, μάλιστα, αυτά τα συναντάμε κυρίω στην αριστερά μαγαζιά, που ο ίδιο ο εργοδότη ήθελε να είναι μέρο αυτού του τσάτ των εργαζομένων και δημιουργήθηκε ζήτημα ουσιαστικά σε διαδικτυακή συνέλευση, αν μπορεί να παρεμβρίσκεται και σε ένα τέτοιο χαλαρό περιβάλλον συνεννόησης. Τι άλλο μπορούμε να αναφέρουμε εδώ. Υπήρξαν και κάποιε περιπτώσεις τέλο, εργαζομένων ότι, ναι, αυτό το περιβάλλον συνεννόησης στο διαδικτυακό chat, ας πούμε, για πολλούς εργαζόμενους βιωνόταν ω ε, άλλου ένα παράγοντα συντατικοποίηση εργασίας. Υπήρχε ο καθένας, άκουσα κάτι στο Twitter για ε, ότι έγινε τώρα αυτό το οποίο σήμαινε, παραπάνω πίεση στους αυτούς που κάνουν τα ρεπορτάζ, τα ανάλογα, να ανταποκριφούν εκείνη τη στιγμή σε αυτό που ο άλλος παρήχε φιλικά ω πληροφορία, ότι κάτι άκουσε. Περνώντα σιγά σιγά πιο συγκεκριμένα στις ε, αλλαγές που έχει φέρει η τηλεργασία στην καθημερινότητά σα. Ε, θέλετε, εν συντομία, να περιγράψετε πώς μοιάζει μια μέρα της καθημερινής υποκαθεστώς τηλεργασίας για σας. Ε, ωραία. Να πω πω ότι... Η δική μου καθημερινότητα, όπως είπα, δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ, τηλεργαζόμουνα, δεν έχει αλλάξει πολύ κατά τις εργάσεις με σώρες, τέλος πάντων, γιατί κατά τα άλλα, παρόλο που δεν, δεν υπήρξε αυτό μια φοβερή αλλαγή στην εργασιακή μου συνθήκη, ήταν τρομερά πιο επιβαρυντικό το κομμάτι του εκλισμού Δηλαδή, η μη δυνατότητα εξόδου μετά την τηλεργασία ήταν αυτό που εν, εν τέλει επιβάρυνε πάρα πολύ και την ίδια τη συνθήκη της τηλεργασία για μένα. Ε, και είχε. Ναι, αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων είναι αυτή η διάχυση, λέει ναι, παιδί μου, τη αίσθηση τη δουλειά μέσα στο σπίτι. Που δεν υπάρχει ακριβώς το πότε θα εργαστείς. Όλα είναι είτε εν λόγο να μην εργαστείς, είτε να εργαστείς. Υπάρχει τέλος πάντων ένα πράγμα, δουλεύω όλη μέρα και ταυτόχρονα δεν δουλεύω ποτέ. Το οποίο είναι και τρομερά αγχωτικό, γιατί υπάρχουν και σκεπνά τάσκης που πρέπει να βγουν. Και φυσικά τρο... τρομερά κουραστικό σαν συνθήκη η επαναλήψιμότητα αυτή, δηλαδή είναι τρομερά ψυχοφθόρα. Ε, αυτά. Ε, εντάξει, στην, στην περίπτωση, ας το πούμε, τη δική μου και ο, τον εργαζομένο στα φροντιστήρια γενικότερα, ε, η αλλαγή ήταν προφανώς πάρα πολύ μεγάλη. Είχαμε συνηθίσει μέσα σε ένα διαφορετικό περιβάλλον που είναι η τάξη. Ξαφνικά βρεθήκαμε, ας το πούμε, κλεισμένοι στο σπίτι. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή ήταν, που, που αισθανώσουνα ήταν ότι, ρε παιδί μου, είναι, είναι σαν να κάνει δουλειά γραφείου, ας πούμε. Κάτι που για εμάς ήταν πρωτόγνωρο, δεν ξέρω. Εγώ δεν το έχω ξανακάνει προσωπικά. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή ήταν ότι επειδή αυξήθηκε αρκετά ο χρόνος προετοιμασίας των μαθημάτων, ξαφνικά βρέθηκε σε μια συνθήκη όπου σχεδόν όλη μέρα δούλευες με κάποια μικρά διαλύματα ενδιάμεσα για φαγητό ξέρω εγώ, ή για κάποιες δουλειέ. Κάπως φτιάχτηκε μια συνθήκη όπου σχεδόν όλη μέρα δούλευες και αυτό όντως έκανε και, το, και τη συνθήκη του εγκλισμού πιο δύσκολη. Τώρα από εκεί και πέρα ως αλλαγή καθημερινότητας, στη δική μας τη δουλειά τέλος πάντων το κομμάτι, ρε παιδί μου, της ανθρώπινης επαφής είναι, είναι συστατικό στοιχείο του τι κάνουμε. Οπότε αυτό ήταν μια μεγάλη αλλαγή. Ήδη δηλαδή εγώ από τις πρώτες μέρες αισθανόμουν Σαν πολύ σοβαρή υποβάθμιση αυτού που κάνω, και μόνο, και μόνο το γεγονό ότι μίλαγα σε οθόνη και δεν μίλαγα σε ανθρώπου. Αυτά έτσι στο, στο πώ άλλαξε τέλο πάντων η καθημερινότητα σε μια πρώτη φάση. Κοινή διαπίστωση στον χώρο των media για την τηλεργασία είναι ότι έχει, τα όποια καλά μπορεί να υπάρχουν σε ένα τελείω ατομικό επίπεδο για κάποιου αρχικά εξατμίζονται από την μόνιμη ομιλία τη τηλεργασία. Όλοι, δηλαδή, είναι κάπω κοινή εκτίμηση ότι έχει κουράσει πλέον η τηλεργασία μαζί με το συνδυασμό με το lockdown. Κάπω είναι δύσκολο και να διαχωρίσει πλέον την ίδια την εργασία ακριβώ από το, την ίδια τη συνθήκη του lockdown. Δηλαδή, μπλέκεται και το ωράριό σου με το χρόνο που περνά μπροστά από μία φόνη και θε να βγει από το σπίτι, αναγκαστικά μετά και σου απαγορεύουν να βγεις από το σπίτι. Οπότε, ουσιαστικά, μιλώντα για τηλεργασία, μιλάς για όλη τη συνθήκη. Είναι εκείνη η διαπίστωση ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο χρόνο εργασία και κάπως γίνεται με έναν αυτόματο τρόπο. Δηλαδή, δέστε δηλαδή, το κάνει εσύ ο ίδιο, χωρί να το καταλαβαίνει ίσω για, για το λόγω του φόβου τη απόλυση που είπα πριν. Του ανταγωνισμού που υπάρχει, ότι επειδή χάνεται η απόσταση με την εργοδοσία, πρέπει να την καλύψει δείχνοντα ότι πραγματικά νοιάζει και βελού Και άρα έτσι καταλήγει να δουλεύει περισσότερο, πέρα από την ένταση λοιπόν, εργασία στο ίδιο το 8ωρο, μέσα που δουλεύει πιο παραγωγικά και εντατικά. Και μετά υπάρχει αυτό που είναι κοινή διαπίστωση, νομίζω, σε όλου του κλάδου. Χάνονται τα... πέρα από το ωράριο, η ελεύθερη χρόνο, μπορεί να σου πούνε ξαφνικά Κυριακή βούλεψε. Βράβη, αφού είσαι στο σπίτι και να έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις δεν κάνεις και αυτό ή και ο ίδιο μπορεί να προτιμάσεις κάτι για να έχεις χρόνο την επόμενη μέρα ξέρω, να λουφάρεις που έχεις την επόμενη μέρα αλλά έτσι και ο ίδιο καταλήγεις να ελαστικοποιείς τα ώραρια σου Αυτά ε, Μία προσθήκη μόνο Αυτό ισχύει και στο δικό μας τον κλάδο δηλαδή δυ δυστυχώς το, φαίνεται τώρα στην, στη δεύτερη, στο δεύτερο lockdown τέλο πάντων ότι αρκετοί εργοδότες και σε φροντιστήρια και σε κέντρα ξενών γλωσσών χρησιμοποιούν, ας το πούμε, τη τηλεεργασία για να ελαστικοποιήσουν και το ίδιο το ωράριο. Δηλαδή, μπορεί να σου πει, ας το πούμε, ο εργοδότης ότι ξέρεις κάτι, θα έχεις δύο ώρες και ενώ, ξέρω εγώ, ανάμεσα στις, στο πρώτο δύο ώρο και στο δεύτερο δύο ώρο, γιατί ούτε ή είσαι σε σπίτι, α το πούμε, οπότε δεν τρέχει τίποτα. Ή να σου ζητήσει τέλο πάντων ξέρω εγώ να κάνει κάποιο μάθημα α πούμε πύλη απόρριών κλτ. Διαδικτυακά στα παιδιά, Σαββατοκύριακο. βατοκύριακο. Έχουμε γίνει αυτά τα πράγματα στον κλάδο. Για να προχωρήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα τι αλλαγέ που εμφανίστηκαν στην εργασία σα με την εμφάνιση τη εργασία. Θα έλαγα να χωρίσουμε λίγο το πεδίο αυτό τι πιο αντικημενικέ πλευρέ και τι πιο υποκλιμένε πλευρέ τη εργασία. Ω προ την πιο τυπική τη πλευρά της μεταξύ εργαζομένων και αφεντικών αλλάξανε πράγματα σε επίπεδο ωραρίου, σε επίπεδο μισθού, συμφωνίας πάνω στην παραγωγικότητα ή στην επιτήρηση της εργασίας ή και αλλαγέ στη δουλειά. Εμάς ε, τα λεφτά μας είναι πολύ συγκεκριμένα και έχουν να κάνουν με, με τα προγράμματα και τις συμβάσει που έχουν υπογραφεί. Και άρα διαπραγματεύονται στη λήξη ή στην, ή πάνω στην επόμενη φάση που, που τελειώνουν αυτές οι συμβάσεις. Οπότε εγώ δεν άκουσα μου για κανένα συνάδελφο να έπαιξε επαναδιαπραγμάτευση γι' αυτό. Μας δούσανε και αυτό το επίδομα των μηχανικών τα 600 ευρώ στην προηγούμενη καραντίνα. Και γενικά ας πούμε, αυτό για, το, για τους μισθούς δεν, δεν άκουσα να, να επηρεάζεται πούμε, για συνάδελφο. Η παραγωγικότητα, και με την παραγωγικότητα αυτό που βέξε, νομίζω ότι στο πρώτο lockdown, τέλος πάντων, υπήρχε μια συνειδητοποίηση ότι αυτό που ζούμε, τέλος πάντων, είναι πρωτόγνωρο, έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις ζωές μας κτλ. Υπήρξε τέλος πάντων μια αντανακλαστική ανεκτικότητα και κατανόηση ανάμεσα σε συναδέλφου κτλ. Το οποίο προφανώς πήγαινε και προς το πάνω, ότι δεν, δεν γίνεται να παράγουμε τους ίδιου ρυθμούς σε αυτή τη φάση. Ηταν ήταν δηλαδή κοινή διαπίστωση με όποιον και να μιλούσε στα Skype και στα Zoom και τα λοιπά. Ηταν όλοι και σε ένα χάο και σε ένα άγχο και σε μια ας πούμε, αναταραχή του τι γίνεται κτλ. Και, και ε, αυτό το πράγμα με το δεύτερο lockdown πλέον ξεχάστηκε. Δηλαδή στο δεύτερο lockdown πλέον όλοι περίμεναν ότι θα, θα δουλεύει με του ρυθμού μια κανονικότητα. Και αυτό δεν ξέρω ακριβώς πώς, ε, πώς έγινε. Σίγουρα ένα είναι ότι ό,τι παρατάσει σε deadlines υπήρχαν, ρε παιδί μου, στην αρχή, από προγράμματα κτλ, έκτακτης ανακοινώσει και ξέρω εγώ και διευκολύνσεις κτλ, κάπως σταμάτησαν να υπάρχουν από την καινούργια χρονιά. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι, εντάξει, εγώ αυ... λόγω της συνθήκης θα πάρουμε και ένα τριμηνάκι έξτρα για αυτό το παραδοτέο, κτλ... Σταμάτησε να υπάρχει αυτή η αίσθηση. Νομίζω ότι είναι και συνολικά κοινωνικό. Ότι συνολικά πούμε, στην κοινωνία έπαιξε αυτή η αίσθηση. Ότι εντάξει, τώρα κλεγρασία, κανονική εργασία. Ας πούμε, είμαστε σε μια κανονική συνθήκη ε, ζωής. Ε, αυτό. Ε, εμάς δηλαδή συνήθως η, η παραγωγικότητα ε, ορίζεται... Η για παραγωγικότητα σχετίζεται άμεσα με τα παραδοτέα και τα προγράμματα στα οποία βρισκόμαστε. Και επειδή ακριβώς αυτά δεν φαίνεται να παίρνουν κάποια παράταση ή οτιδήποτε, συνεχίζεται, τελος πάντων, με ρυθμούς κανονικούς. Αυτό. Τι άλλο. Για το ωράριο το σχολίασα και πριν, δεν υπήρχε ακριβώς. Δεν υπήρχαν Κυριακές, δεν υπήρχαν Σάββατα, δεν υπήρχαν Βράδια. Ναι. Υπήρξε αυτή η διάχυση, τέλο πάντων, μέσα στις ώρες. Το οποίο συνεβαινε πολλές φορές, ρε δηλαδή, παιδί και όντω ε, εξ ανάγκης. Δεν, δεν υπάρχει κάποια φυσιολογική ώρα που μπορούμε όλοι να συναντηρούμε, γιατί... Ναι, τόσο καλά. Ωραία. Τώρα, εγώ προσωπικά, τελευταία, <συσήκη> στην πρώτη καραντίνα, στο πρώτο lockdown, είχα μια μικρή μείωση ωραρίου. Εξαιτίας αυτού που είπα πριν, ότι κάπως υπήρξε μια διαπραγμάτευση με την εργοδοσία, γιατί, ότι για τις μικρότερες τάξει. Δεν θα κάνω όλες τις ώρες. Το δεύτερο lockdown δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στο ωράριο, γιατί όπως είπα πριν, η κατεύθυνση πια είναι ότι δουλεύουμε κανονικά και προχωράμε την ύλη κανονικά. Στο κομμάτι του μισθού τώρα πάλι υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε πρώτο και δεύτερο lockdown. Στο πρώτο lockdown, τέλος πάντων, ο εργοδότης μου αποφάσισε να με βγάλει σε αναστολή σύμβασης. Αυτό βέβαια δεν μου κόστισε οικονομικά, πάνω-κάτω δηλαδή ήμουνα στα ίδια χρήματα. Στο δεύτερο lockdown συνεχίζουμε κανονικά, δηλαδή πληρώνω κανονικά, δεν φαίνεται δηλαδή ότι δουλεύω κανονικά. Οπότε πάλι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή. Γενικότερα τώρα στο, στον κλάδο, από όσο μπορώ να καταλάβω μιλώντας με άλλους συναδέλφου. Ειδικά στο πρώτο lockdown έπαιξε κατακόρων το «Σε βγάζω σε αναστολή σύμβασης, φαίνεται σαν να μην δουλεύεις, παίρνεις το επίδομα το κρατικό» και εγώ ζητάω από τους γονείς τα διδακτρά κανονικότατα. Αυτό έπαιξε σε αρκετά φροντιστήρια και επίσης έπαιξε σε αρκετά φροντιστήρια κάτι που δυσκόλεψε πολλούς συναδέλφους, ότι... Η τηλεκπαίδευση έδωσε τη δυνατότητα στου ιδιοκτήτε των φροντιστηρίων σε πολλέ περιπτώσει να συγχωνεύσουν τμήματα. Δηλαδή από εκεί που είχε ρε παιδί μου ένα τμήμα, ξέρω εγώ, έξι, δύο τμήματα έξι παιδιών ε, μέσα στην τάξη, αυτά γίνανε ένα τμήμα δώδεκα παιδιών. Αυτό σε κάποιου συναδέλφου οι οποίοι πέρυσι δεν βγήκανε σε αναστολή, οικονομικά του κόστησε αρκετά. Γιατί όπω εξήγησα πριν, εμεί πληρωνόμαστε ορομίστio. Τώρα, σε σχέση με την παραγωγικότητα, δεν ξέρω είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα Πώς μια τρίτη παραγωγικότητα στην εκπαίδευση δεν το έχω σκέφτη. Είναι γνωστό ότι η βιομηχανία των Media παντότησα στην ερώτηση είναι σε μεγάλη κρίση και αλλά έχει ταυτόχρονα συνταχθεί στον μεγάλο εθνικό πόλεμο του Κρονοί μέσω της επιβότησης από λίστα, πέτσα και τα λοιπά. Και αυτή η μάχη έχει οδηγήσει σε φοβερές αλλαγές στη σύμφυγη ζωής των εργαζομένων, ότι ενώ δίνονται τόσα λεφτά, όλα τα μαγαζιά αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα, τα πιο πρωτοπόρα και αριστερά και επί τη αυτοδιαχείρισης, συνεταιριστικά μαγαζιά και όχι ακριβώς επιχειρήσεις, μπήκε η λογική κορόιβα, είμαστε να, αφού μας δίνει λεφτά το κράτος, να χάνουμε λεφτά πληρώνοντας τους εργαζόμενους. Θα τα πάρουμε, αυτό, με αναστολή και θα συνεχίστε να δουλεύετε κανονικά. Θα μετατροπή δηλαδή, ο μισθός σε πίβομα. απλά σε πρώτη φάση. Δεν χάνει ο εργαζόμενος, ουσιαστικά, γιατί συμπληρώνεται ο μισθός. Με μαύρο τρόπο είναι σαν ασχολή, τυπικά δεν δουλεύει και συμπληρώνει το μισθός με μαύρα από την εταιρεία. Αυτό ξεκίνησε πραγματικά από τις αριστερές επιχειρήσει στην εφημερίδα των συντακτών και εξαπλώθηκε πρώτα από αυτές τις αριστερές επιχειρήσει, Αυτό κάνει μια προοδευτική εφημερίδα και τέτοια επαναστατική. Το κάναν όλοι οι αριστεροί και μετά το κάναν και οι δεξοί. Και υπάρχει ομερτά για αυτό το θέμα. Δηλαδή είναι παράτυπο Ας πούμε, υπάρχουν και κάποιε τέτοιε συνέπειε ότι κάποιο δημοσιογράφος που γράφει φαίνεται ότι είναι, δεν βουλεύει αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν βγάζει το όνομά του σε αυτά που κάνει για να μη φανεί ότι βουλεύει. Παρόλο που τυπικά φαίνεται ότι είναι σε αναστολή εργασία. Υπάρχουν και διάφορα άλλα παρεπόμενα, τα, να τα πούμε αργότερα. Αυξάνεται το κόστο στο σπίτι, υπολογιστέ κτλ. Κάποιε πολύ λίγε επιχειρήσει τα έχουν βώσει. Ο γενικό κανόνα είναι ότι τα φορτώνονται όλα αυτά τα κόστη εργαζόμενοι. Αυτά. Συνεχίζοντας λοιπόν στο πιο υποχειμενικό κάπως κομμάτι του πως βιώνεται η εργασία στις συνθήκες ε, τηλεργασίας. Θα ήθελα να πείτε κάποια πράγματα σχετικά με τις σχέσεις με τους συναντέλους και τις αυτό το διάστημα, ε, αλλά και στην περίπτωση της εκπαίδευση σχετικά με την ιδιαιτερότητα που υπάρχει, όπως στη σχέση με τους μαθητές και τις μαθήτριες μέσα στο νέο καθεστώς. Εμάς απ, τη, απ' την αρχή υπήρξε, αυτό που έλεγα και πριν, ρε παιδί μου, υπήρξε ένα συνολικό check τουλάχιστον με τους, με τους συναδέλφους, με τους οποίους πούμε, συνεργαζόμαστε άμεσα σε project κτλ. Είτε από τη δική μας ομάδα είτε από άλλες. Και μια προσπάθεια πούμε, κάπως να συμβαδίσουμε σε αυτή τη φάση. Να παρακολουθούμε τέλος πάντων πόσο δουλεύει ο καθένας ή η καθεμία, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται χάσματα. Στην πρώτη καραντίνα, λοιπόν, όπω λέγαμε και πριν, καταφέραμε να μην δουλέψουμε και πολύ, πιστεύοντα ότι θα έρθει η ρε παιδί μου και κάποια παράταση στα deadline. Στη δεύτερη καραντίνα ήταν πολύ πιο δύσκολο για όλου και για όλε, με κοινή ομολογία, α πούμε. Υπάρχει, εγώ νομίζω ότι το εντοπίζεται και στο είδο ρε παιδί μου τη δουλειά, ότι είναι μια δουλειά κατά κόρον, α πούμε. Έχει και πολύ αυτό που μέσα η έρευνα, έχει και πο έχει πολύ μοναξιά, α πούμε. Δεν είναι είναι τέλο πάντων η ίδια συνθήκη θέλει ένα κάποιο ισχυροκίνητο τέλο πάντων, για να, για να μπορέσει με να παράξει έρευνα και είναι και αρκετά τα λεπτό γενικώ. Οπότε τέλο πάντων, αυτή η συνθήκη του lockdown νομίζω ότι έχει, έχει εξαφανίσει πάρα πολύ. Αυτή, αυτή την ελάχιστη ας πούμε, διάθεση και ικανότητα ας πούμε, να εργαστούμε έχει παίσει έχει παραγωγικότητα όλων μας και έχει να κάνει πολύ με αυτή την αίσθηση ρε παιδί μου εκλεισμού και υγείωση των υπολογιστή πάντων, αυτή τη συνεχόμενη λούπα εμείς κάναμε ας πούμε, με συναδέλφους μια προσπάθεια να συναντιόμαστε κάπως σταθερά τύπου πρωινά όπως τα κάναμε στο γραφείο για να μιλάμε και να έχουμε έτσι μια αίσθηση εναλλαγή τουλάχιστον τι μέρε. Γιατί πραγματικά έχει αρχίσει να γίνεται πολύ σκοτεινό αυτό το ξυπνάω. Κάθομαι υπολογιστή, κυμάμαι υπολογιστή, ξυπνάω υπολογιστή κτλ. Ναι. Οπότε τέλο πάντων αυτό που κάναμε είναι να προσπαθούμε να παρακολουθούμε ένα στην άλλη με, με κάποιο πρωινό έτσι, γρήγορο Skype. Ε, Υπάρχει, υπάρχουν που βρίσκεσαι, τι κάνει, τι κάνω, κουράγιο κτλ. Αυτό γενικά θεωρώ ότι είναι κοινό ο ρυθμός με τον οποίο έχει βιωθεί αυτή η φάση από όλους και όλες. Ε, στην πρώτη μας ήταν λιγότερο παραγωγή και πιο χαλαρή γενικός και alert και τα λοιπά. Στη δεύτερη πιο απελπισμένη, κουρασμένη, έτσι με μια απέσιοδοξία Και μια απόγνωση γιατί αυτό, γιατί πρέπει να δουλέψεις, τα deadline κυνηγάνε, δεν μπορεί, αγχώνεσαι. Λοιπόν, στο κομμάτι των σχέσεων με τους συναδέλφους. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Σίγουρα αυτό που χάθηκε είναι και στο δικό μας τον κλάδο, αυτό που χάθηκε σε όλους τους κλάδους. Δηλαδή ότι κάπως ρε παιδί μου η επαφή που έχεις στα διαλύματα, το ότι μιλάς για κάποια ζητήματα της δουλειάς ή για κάτι που συνέβη με τα παιδιά στο διάλειμμα με έναν άλλο συνάδελφο είναι κάτι που σίγουρα έχει λείψει. Απ' την άλλη δεν έχουμε χαθεί και ακριβώς. Δηλαδή αφενός με μεσολάβησε ένα διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι και τον Νοέμβριο που όπως είπα πριν είχαμε επιστρέψει στο διαζώσεις οπότε ξαναβρεθήκαμε από κοντά. Αφετέρου δε σίγουρα μέσω τηλεφώνων ή μέσω Viber ή δεν ξέρω γιατί τι υπάρχει μια επαφή τέλο πάντων πάνω σε ζητήματα της δουλειά. Είναι λιγάκι περίεργη ερώτηση γιατί στο δικό μας τον κλάδο υπάρχει ας το πούμε ρε παιδί μου έτσι μια υπάρχει μια αρκετή εξατομίκευση να το πω. Σε αρκετά φροντιστήρια που υπάρχει και ένα πιο ανταγωνιστικό κλίμα υπάρχουν και σχέσεις λιγάκι περίεργες μεταξύ των συναδέλφων ας το πούμε. Δεν μπορώ να πω ότι έχω μια σαφή εικόνα γενικά για τον κλάδο, τουλάχιστον σε αυτό που βίωσα εγώ, δεν βίωσα μια τεράστια αλλαγή στις σχέσεις μου με τους συναδέλφους. Εκεί που νομίζω ότι υπήρξε τεράστια αλλαγή ήταν στο... στη σχέση με τα παιδιά, στο γενικότερο περιεχόμενο του τι κάνεις. Δηλαδή, με τα παιδιά σίγουρα χάθηκε η αμεσότητα της ανθρώπινης επαφής που έχεις μέσα στην τάξη. Αυτό σημαίνει ότι χάθηκε σε ένα βαθμό και η πλάκα που μπορείς να κάνεις και γίνεται κάπως με έναν τρόπο με την τάξη και το ότι κάποιες στιγμές μπορείς να συζητήσεις με τα παιδιά και πράγματα τα οποία ξεφεύγουν αυστηρά από το μάθημα. Όλα αυτά στο, στο εξαποστάσιο χάνονται σε μεγάλο βαθμό. Επίσης χάνεται η... η... Αυτή η διαδικασία, ρε παιδί μου, διάδρασης μεταξύ των παιδιών. Δεν γίνεται διάλογος, ας το πούμε, όπως γίνεται μέσα στην τάξη. Το πράγμα είναι γενικά πιο αποστηρωμένο. Αυτό που ξέρω από συναδέλφους που δουλεύουν και με παιδιά πρωτοβάθμιας, είναι ότι στις μικρότερες ηλικίε είναι ακόμα χειρότερο αυτό και βιώνεται από τα μικρά παιδιά πιο α το πούμε τραυματικά, χάνουνε τους φίλους τους, χάνουνε τους δασκάλους τους. Αυτό ήταν σίγουρα μια μεγάλη αλλαγή. Η εικόνα στα μίντια είναι ότι η μετατόπιση από το κλίμα το ωραίο, το γραφικό του βιοφίς πίσω από φόνες, φέρει αλλαγέ ε, ε, στις σχέσεις μεταξύ των στις συναδελφικές, ότι στο γραφείο κάπως είναι, υπάρχει ο ανταγωνισμός, ο εργατικός υπόγεια, υπάρχει κάπως μια συμβόλαιο που όλοι το τηρούν, και με βάση αυτό λειτουργεί. Όταν πηγαίνει ατομικά πίσω από φόνε, χάνεται αυτή η ισορροπία και αυξάνονται αυτό όταν υπάρχει περιβάλλον ανταγωνισμού, γίνεται ένα άριστικά λυψηματο στα ε, Καφέ, για πραγματεύεται, δηλαδή ατομικά, δεν υπάρχει κανένα συναβερνητικό πλαίσιο και οξύνονται αυτέ οι αντιπαραφέσει, το πιο σαφανί καλύτερο μπροστά στο Αφεντικό. Μπλέκεται κάπω στο χαλαρό του συλλογική μια βιντεοσνομιλία του με το τυπικό ότι είναι μέρος της βουλιάς, που πάλι αυτό έχει επιπτώσει στο ώραριο, ότι ε, παιδιά βρεθούμε την Κυριακή να τα πούμε λίγο, μα ε, δεν είναι να τα πούμε, είναι βουλιά τη Κυριακή. Περνάει κάπως η όλη κατάσταση για πραγμάτευση σε ένα ατομικό επίπεδο, που μπορεί να φαίνεστε ότι είστε όλοι μαζί, αλλά είναι πολύ άσχημο αυτό για κάποια κεκτημένα που υπήρχαν, πιο... δεν εννοώ τα επίσημα συμμικαριστικά κεκτημένα, αυτά τα ανεπίσημα που έχεις όταν βουλεύεις σε ένα γραφείο και όλοι ξέρουν πόσο θα μπορούν να σε πιέσουν ή πόσο όχι, τέλος πάντων. Και όλα αυτό είναι κάπως σε κοινή θέα. δεν είναι ατομικό ζήτημα. Να προσθέσω εγώ κάτι για το πώς αλλάζει η σχέση με, τα... με τους μαθητές. Ειδικά τώρα στο δεύτερο lockdown, εγώ βλέπω και μια άλλη αλλαγή αυτή η πίεση που υπάρχει και στο δημόσιο σχολείο και στα φροντιστήρια ότι προχωρήστε ρε παιδί μου κανονικά την ύλη σε συνδυασμό με το ότι τα παιδιά έχουν κουραστεί πάρα πολύ από αυτή τη συνθήκη φέρνει αναπόφευκτα έναν εκνευρισμό ανάμεσα σε σένα και τα παιδιά και πολλοί συνάδελφοι κάπως δυσκολεύονται και δεν μπορούν να το διαχείριστούν εύκολα αυτό το πράγμα γιατί πάση υποτίθετε να, να, να προχωρήσεις, ας το πούμε, την ύλη μέσα από μια διαδικασία όμως που ο άλλος δυσκολεύεται να συμμετάσχει, δυσκολεύεται να καταλάβει, ε, βαριέται πάρα πολύ γιατί είναι σε μια ηλικία που είναι εντελώς αφύσικο το να είναι κλεισμένο στο σπίτι τόσε ώρες. Οπότε αυτό προκαλεί, ας το πούμε, και μια τριβή, την οποία δεν την είχαμε δει τόσο έντονα στο, στο πρώτο lockdown. Και μια τελευταία ερώτηση σε αυτό το μέρο τη κουβέντα, που σε ένα βαθμό το έχετε πιάσει λίγο, αλλά α το δούμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Όσον αφορά τι αλλαγέ που εμφανίστηκαν και στην πιο προσωπική σα ζωή, ειδικά σε σχέση με το σπίτι, σε σχέση με τον προσωπικό χώρο και τον προσωπικό χρόνο, στην ψυχολογία, στο κόστο ζωή και το κόστο εργασία που μετακυλείται και πιο έντονα στι πλάτες των εργαζομένων, αυτό πώ το έχετε βιώσει. Εγώ, εντάξει, έφτασα σε αυτό το σημείο που μάλλον έχουν φτάσει και οι περισσότεροι οι περισσότερες. Ψυχάθηκα το δωματιό μου, στο οποίο συνέβαινε η τηλεργασία. Μετακόμισα αφθαίρετα στο σαλόνι. Το οποίο, εντάξει, είχε, είχε και αυτό τα ζητήματά του όταν άρχισαν να τηλεργάζονται. Και η υπόλοιπη, ας πούμε, στο σπίτι. Με έκανε, με έκανε πούμε, αυτό να ζωριστώ πάρα πολύ με το προσωπικό μου χώρο και αυτή την αίσθηση τη διάχυση της εργασίας μέχρι και στο τελευταίο εκατοστό ας πούμε, του δωματίου με ζόρισε πάρα πολύ κυρίως η αρχή της δεύτερης καραντίνας γιατί αυτό ένιωθα ρε μου ότι κάπως όντως δεν μπορώ να δεν μπορώ να ανταπεξέλθω αυτή τη στιγμή στις απαιτήσεις κανονικότητας πούμε, που είχαν τεθεί και, και από τότε αυτό εφαρμόζω μια τακτική επιβίωση σε, σε αυτή τη συνθήκη, δηλαδή αυτό, προσπαθούμε να, να δουλεύουμε και να προλαβαίνουμε τα πιο επίγοντα deadlines στη δουλειά, σε και με τους συναδέλφους, να κάνουμε τα minimum, να ρίχνουμε όσο μπορούμε ποιότητα ας πούμε, στα, στα πάντα για να μπορέσουμε τουλάχιστον πούμε, τα να ανταποκριθούμε σε κάποια που, που, για τα οποία θα υπάρξουν άμεση συνέπειες τους πάντων. Έχουμε να, να βγάλουμε ένα προϊόν δηλαδή το οποίο θα πρέπει να μπει σε σπίτια άμα δεν γίνει κάπω σε μία λειτουργική φάση μέχρι τότε έχουμε πρόβλημα. Blablabla. Ενώ αυτά ας πούμε... Ναι δεν ξέρω τι άλλο. Το πήγα στα πιο εργασιακά πάλι. Αλλά αυτά νομίζω είχα να πω. Εντάξει σε σχέση με το κόστο ε, ζωή. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή εγώ να το αποτιμήσω ακριβώ. Εντάξει, μια πρώτη ανάγνωση, το κόστο ζωή μειωμένο είναι αναγκαστικά, γιατί δεν έχω έξοδα για να πηγαίνω στη δουλειά, δεν βγαίνω έξω αναγκαστικά γιατί είναι κλειστά τα μαγαζιά. Οπότε, βέβαια, δεν ξέρω μακροπρόθεσμα. Α πούμε, για παράδειγμα, θα χρειαστεί, ξέρω εγώ του χρόνου, να αλλάξω υπολογιστή, γιατί κοντεύω να τον κάψω, α πούμε, όλη μέρα ανοιχτό. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Σε σχέση τώρα με το, με το ψυχολογικό κομμάτι αν κατάλαβα καλά, εντάξει υπάρχει ένα πράγμα γενικότερο το οποίο δεν έχει να κάνει ρε παιδί μου τώρα με την τηλεκπαίδευση και είναι ότι η γενικότερη συνθήκη του, του lockdown σε φέρνει σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Αυτό που έχει να κάνει τουλάχιστον στο δικό μας τον κλάδο με την ε, τηλεκπαίδευση είναι αυτό που προσπάθησα να περιγράψω πριν. Δηλαδή κάπως η, η, η αποστήρωση, το ότι, λείπουνε, στο, το ότι λείπει η ανθρώπινη επαφή με τα παιδιά όλο αυτό σε βάζει ρε παιδί μου σε μια συνθήκη όπου κάπως αισθάνεσαι, τουλάχιστον κάπως αισθάνομαι εγώ ότι αναλώνω πάρα πολύ χρόνο σε μια διαδικασία που δεν έχει κανένα ουσιαστικό νόημα. Ούτε για μένα, ούτε για τα παιδιά, για τους μαθητές μου. Αυτό μου προκαλεί μεγάλη ψυχολογική κούραση. Το υπόλοιπο κομμάτι της ψυχολογικής πίεσης και της κλεισούρας και τα λοιπά νομίζω ότι δεν έχει να κάνει. Απλά η τηλεκπαίδευση το, το επιτείνει, το κάνει χειρότερο. Έχει να κάνει γενικότερα με τη συνθήκη ρε παιδί μου του, του Lockdown. Με συναδέλφους από τον κλάβο το συζητάμε με όρους ότι τρως ένα τυράκι στην αρχή ατομικά και προ κορώνα όπως λέω που πολύ βουλεύαμε ατομικά με τηλεργασία και τα όποια ατομικά πλεονεκτήματα που δεν είναι και τίποτα φοβερά δηλαδή είναι αυτό το ζήτημα ότι ως εργάτες γενικά δεν βάζαμε ποτέ στο αφεντικό πολύ επίσημα το ζήτημα να μας πληρώνει τη μεταφορά στο χρόνο μεταφοράς στη βουλιά και μας χαροποίησε πάρα πολύ με τη τηλεργασία ότι... Όχι ότι δεν μας πληρώνουν αυτόν τον χρόνο, αλλά ότι γλιτώνουμε εμείς το κόστος τώρα με τη τηλεργασία. Και άρα τις πενταροδεκάρε που γλιτώνουμε επειδή είμαστε φυλακισμένοι και δεν έχουμε που να τις χαλάσουμε. Όλα αυτά εξατμίζονται από την όλη συνθήκη του lockdown που συνοδεύει την τηλεργασία. Ένα άλλο ατομικό τυράκι δηλαδή, που λειτουργούσε και σε μένα προσωπικά και σε πολλού συναδέλφου: το ότι μπορεί να ταξιδεύει και να βουλεύει από μέρη που θα το συνδυάσει με διακοπέ ή θα αλλάξει τη ρουτίνα τέλο πάντων. Δεν θα τη ρουτίνα του γραφείου, ρε βέβαια, και τα κακά πράγματα αυτού του διόφηση. Θα προσαρμόσει τον χρόνο σου κτλ. Όλα αυτά εξαρμίζονται επειδή η τηλεερασία συμβαδίζεται από lockdown. Από την απαγόρευση να βουλέψει οπουδήποτε αλλού πέρα από το σπίτι σου, που δεν μπορεί να μετακινηθεί εκτό δυσκολεύει πάρα πολύ εμένα, ας πουμε ότι έχω ωράριο και μου απαγορεύεται να, βγω, να φύγω από τη δουλειά μου, ακριβώ με το που τελειώνει το ωράριό μου. Δηλαδή, νιώθω φυλακισμένο στην εργασία. Μετά τρέπετε το σπίτι σου σε μια χώρα εργασία και πρεαζείς μέσα σε αυτό. Τι άλλο να πω, όπως το είπε ένας φίλος, πολύ χαρακτηριστικά νιώθω ότι είμαι χίνα και τιμάζομαι φουάγκρα από το μου Ωραία, ας περάσουμε τώρα λίγο με πιο έτσι, ρητό τρόπο στο κομμάτι του κοινωνικού ανταγωνισμού και της τηλεργασίας, δηλαδή το κομμάτι των αγώνων. Έχετε ήδη περιγράψει φυσικά διάφορες μοριακές μορφές ανταγωνισμού μέσα στην ε, τηλεργασία, διάφορους μοριακούς αγώνες σε πιο προσωπικό και σε πιο συλλογικό επίπεδο, αλλά πάμε και λίγο στο πιο ρητό κομμάτι, αν υπήρξαν τέτοιε εκφράσει ε, αγώνων. Είτε στη δικιά σας τη δουλειά, είτε στον κλάδο σας γενικότερα υπήρξαν περιπτώσεις που αναπτύχθηκαν τέτοιες κόντρε. και αν ναι, τι μορφή και τι έκταση προσέλαβαν. Ε, εγώ ένα μόνο περιστατικό έχω στο την περιβάλλον που έπαιξε κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας γύρω από την Πρωτομαγιά. Η άρνηση συναδέλφου να συμμετάσχει Σκάιπ, την μαγιά Και επακόλουθος καυγάσαι ε, με, το, με το καθηγητή, α πούμε, να ηρωνεύεται, παύλα απειλή και τέτοια. Εμεί ρε παιδιά μου, επειδή παίζει και αυτή η συνθήκη, όπου όλοι δουλεύουν, α πούμε, με, μπλοκ, με μπλοκάκι, είναι το, το τέλος α πούμε, των εργασιακών δικαιωμάτων. Δεν έχει ακριβώ τίποτα να, να σε Προστατεύσει ακριβώ και τα λοιπά. Εμεί είχαμε ένα σύλλογο που ίσω έχει δώσει και βέβαια και αγώνε, αλλά κυρίω πάνω ας πούμε, στο κομμάτι που ήταν κοινό για όλου μα στι ώρε διδασκαλία. Όλα τα υπόλοιπα καταλήγουν σε μια προσωπική συμφωνία ας πούμε, με τον εργοδότη-καθηγητή, συντονιστή που έχει και μια αίσθηση συνεργασία σε αυτό το πράγμα ακριβώ και όχι ακριβ... μια αίσθηση κάθετη σχέση. Πρόφαση προφανώ αφού περνάνε τα πάντα από. Από το διαχειριστή του εκάστοτε προγράμματος. Τον επιστημονικό υπεύθυνο. Ή επιστημονικός υπεύθυνο, δεν έχω καταλαβεί. Πώς λέγεται αυτό. Τέλος πάντων. Ε, οπότε εγώ αυτό ξέρω μόνο ένα κάποιο που έγινε γύρω από εμφάνισε σε Skype τη μέρα της πρωτομάγιας, Άρνηση και κόντρα γύρω από αυτό το πράγμα. Αυτό. Κατά άλλα δεν έχω ακούσει... Α, ah, επίσης πολλά παράπονα για τηλέφωνα, Κυριακές και για mail κτλ. Και, και, και κόντρες γύρω από αυτό το πράγμα. Απλά αυτό, επειδή είναι τόσο εξατομικευμένη η συνθήκη, ανάλογα, ήταν ούτως ή άλλως το να πω κομμάτι της καθε μια μίας ιδιαίτερης σχέσης εργαζόμενο-εργοδότη. Δηλαδή δεν, ήταν, ήταν μια συνθήκη, δεν θέλω να πω η πιο... Η, η πιο... Οι πιο απαιτητικοί, τέλος πάντων, καθηγητές ή, ήταν, που ζητούσαν περορίες, που ζητούσαν και τα λοιπά, ήταν αντίστοιχα απαιτητικοί και στη συνθήκη της τελεεργασίας και τα λοιπά. Λοιπόν, εντάξει, στη... εκεί που δουλεύω εγώ τουλάχιστον δεν είναι, έχει υπάρξει ας πούμε, κάποια κόντρα ή κάποια διεκδίκηση σε σχέση ας πούμε, με τηλεκπαίδευση στο κλάδο γενικότερα, στο πρώτο lockdown υπήρξαν αρκετές μεμονωμένες κόντρε πάνω σε αυτό που προαναφέραμε ότι αρκετοί εργοδότες σε βγάζαν σε αναστολή σύμβασης παίρναν όμως κανονικά δίδακτρα από τους γονείς. Έμαθα εγώ τουλάχιστον από συναδέλφους απίστευτες ιστορίες, δηλαδή υπήρξαν ακόμη και εργοδότες οι οποίοι ζήτησαν από εργαζόμενους μέρους του κρατικού επιδόματος και η αλήθεια είναι ότι με μονωμένες κόντρες πάνω σε αυτά τα ζητήματα δόθηκαν από συναδέλφους. Στο, στο δεύτερο lockdown τώρα έχω την αίσθηση ότι γενικώ και οι εργοδότες κινούνται σε πιο ας το πούμε προβλεπέ καταστάσεις, δεν είναι τόσο εκτεταμένο δηλαδή από όσο καταλαβαίνω το σε βγάζω σε αναστολή σύμβασης ενώ δουλεύεις κανονικά. Οπότε αυτό που εγώ έχω καταλάβει είναι ότι υπάρχουν πάλι κάποιες μεμονωμένες και μοριακές κόντρε πάνω σε ζητήματα του τύπου πρέπει να κάνουμε διαδικτυακή ενημέρωση γονέων και αυτό θα σου φάει, ας πούμε, τρία Σαββατοκύριακα, γιατί πρέπει κάθε Σαββατοκύριακο να έχεις διαφορετική τάξη και προσπαθείς κάπως να πεις ότι δεν γίνεται, ρεφίλε ας πούμε, να δουλεύω εξτρά τρία Σαββατοκύριακα. Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα, διαχ... ένα ζήτημα που το βλέπουμε όλοι τέλος πάντων, το πώς θα διαχειριστείς αυτό που λέγαμε πριν, την κούραση των παιδιών, τον εγκλεισμό των παιδιών. Ας πούμε, για παράδειγμα, μια μικρή μοριακή πρακτική αντίσταση που εγώ την εφαρμόζω και έχω ακούσει και από άλλους συναδέλφου να το κάνουν, είναι ότι δεν έχω βάλει οποιοδήποτε τεστ αξιολόγηση στα παιδιά όλο αυτό το διάστημα. Θεωρώ ότι είναι το ελάχιστο, ας πούμε, που μπορώ να κάνω για να μην κάνω χειρότερη αυτή την κατάσταση. Και για τα παιδιά και δεν βρίσκω και κάποιο νόημα, δηλαδή ότι θα προσφέρει κάτι σε μένα ας πούμε. Κάτι έτσι πιο συλλογικό δεν μπορώ να πω ότι είδα. Νομίζω ότι είναι μια συνθήκη καινούρια και τουλάχιστον στο δικό μας τον κλάδο φάνηκε κάπως αυτή η συνθήκη να... το συνδικαλιστικό του κομμάτι ας το πούμε παιδί μου, να το ευνηδιάζει πλήρως. Δηλαδή, στην πρώτη, στο πρώτο lockdown, ας πούμε, δεν υπήρξε κάποια έτσι σοβαρή αντίδραση, κάποια επίσημη αντίδραση, ας το πούμε, του δικού μας του σωματείου σε σχέση με την τηλεκπαίδευση. Στο δεύτερο lockdown βγήκε μια ανακοίνωση που έβαζε κάποια έτσι πιο πρακτικά, ας το πούμε, ζητήματα. Υπήρχε δηλαδή μια κάπως, πώς να το πω, αδράνεια και συνεκαλιστά. Στον θαυμαστό κόσμο των ΜΜΕ, στη βιομηχανία των ΜΜΕ, συμμετέχουν σε για που διαμεσολαβούνται πάρα πολύ από την αριστερά, τι αριστερέ παρελθάκε τη από τέτοιε δυνάμει. Και αυτή η κατάσταση. Το... Στην ελληνική ιδιαιτερότητα του, εφαρμόζονται τα πιο προφημένα πράγματα, όπω τηλεργασία καπιταλιστικά, με ένα λούμπεν τρόπο μέσω τη αναστολή αυτή παράτυπο, α πούμε, και την ομερτά που παίζει. Έχει την υπογραφή, όπω είπα, ξεκίνησε από αριστερέ εφημερίδε, έχει την υπογραφή όλων των. Το... τη μερίδα του ΣΥΡΙΖΑ και των αριστερών στον χώρο των ΜΜΔΙΑ και των αφεντικών και των συνδικαλιστικών παρετάξεων. Οπότε έχουν κάπως, ναι, δεν μπορούν να υπάρξουν επίσημη αντιδράσει λόγω αυτού του κλίματο τη. Γιατί έχει μπει υπογραφή όλου του συμμεριστικού κομματιού, στο να, να με βγει παρά έξω ότι όλοι μαζί βουλεύουμε, βάζουμε το κράτο να μα πληρώνει και συνεχίζουμε να βουλεύουμε πιο εντατικά χωρί να χαλανε λεφτά τα φεντικά. Υπήρχαν Υπήρχε ξέρω, κάποιε μοριακέ περιπτώσει, λίγοι συμμεταριστικοί εκπρόσωποι, κάπω προσπάθησαν να βάλουν ένα, κάποια ζητήματα γύρω από τι αλλαγέ που φέρνει τη εργασία, ξανα και ανέφερα και το περιστατικό που ένας αριστερός εργοβότης ήθελε να παρέμβει σε διαδικτική συνέλευση εργαζομένων και τελικά έγινε ψηφοφορία πάνω σε αυτό το ζήτημα και πέρασε η πρότασή του να μπορεί να μιλάει σε αυτές τις μελεύσεις ε, αλλά τον ενόχλησε πάρα πολύ από ότι ξέρω ότι το μαζεύτηκε και ένας κόσμος που έχασε ε, ενάντια σε αυτήν την εργοβοτική παρουσία και πρότασή του κάπως και Ειδικά στην πρώτη καραντίνα, όχι τώρα, συγχαρητήρια, το ίδιο. Φάνηκε και στην πρώτη καραντίνα με τι αντιβράσει για τη λίστα Πέτσα ότι η αντίδραση ήταν μόνο αυτή. Το όλο ζήτημα που έπαιζε ήταν το κάποια ε, μαγαζιά, κάποια μίντια δεν μπήκαν στη λίστα. Δεν πήρανε τα λεφτά. Αυτό ήταν το θέμα που μα απασχολούσε. Και όχι όλο αυτό το παράτυπο που γίνεται, το αντεκατοικητικό κτλ. Οι αντιβράσει έπρεπε να φανούν προ αυτό το επίπεδο. Σκανβολοφυρική. Η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ότι όλα είναι ζήτημα σκανβάλων που γίνεται και όχι ότι έχουν βάλει την υπογραφή του σε αυτή τη χοντρική αναδιάρθρωση. Προχωρώντα τώρα στο κομμάτι επίση του κοινωνικού ανταγωνισμού και τη συνεργασία. Δεδομένου ότι οι πολιτικοί χώροι, η ριζοσπαστικοί, η αντιπολιτευτική γενικότερα, έχουν πάρει λίγο πολύ θέση μέσα σε αυτού και εμεί, σαν συνέλευση, και δεδομένου ότι και εσείς οι τρεις, όπως ξέρω, παρακολουθείτε και συλλογικές διαδικασίες γενικότερα πάνω στο κλάδο και την εργασία σας. Πώς θα συνοψίζετε κάπως τα επίδικα αγώνα γύρω από το πεδίο της εφαρμογής της τηλεργασίας οποία, πάνω στα οποία θα μπορούσαν να σχηματιστούν κοινότητες αγώνα διεκδικητικές τώρα και στο μέλλον. Μιλάμε για αγώνες που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες που φέρνει η τηλεργασία. Ναι. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι ένας βασικός αγώνας που είναι να δοθεί είναι α, ε, αυτός του ωραρίου Εμάς δηλαδή αυτό ήταν το κυρίως καταστροφικό Το οποίο εντάξει, είναι, είναι και ένα γενικότερο πρόβλημα στον κλάδο Ξαναλέω και λόγω τη εργασιακής συνθήκη και λόγω της αντίληψης πούμε, που υπάρχει για του εργαζόμενου στο Πανεπιστήμιο, για του υποψηφίου διδάκτορε κτλ. Δεν γίνεται αντιληπτή η δουλειά μα σαν δουλειά, άρα ταυτόχρονα διευκολύνεται και μια φάση να μην έχουμε κανένα ας πούμε, εργασιακό δικαίωμα. Δεν, είναι, δεν υπάρχει ασφάλιση. Να ρυθμίσουμε και την πρωτοβουλία υποψηφίων διδακτόρων και ερευνητών στο ΕΚΠΑ που δημιουργήθηκε πρόσφατα και έβαλε και εσά ζητήματα στην ασφάλιση. Ξαναεπιστρέφοντας λοιπόν στην τηλεργασία, εγώ νομίζω ότι το, το ένα βασικό είναι αυτό του ωραρίου και μία άλλη μεγάλη μάχη που πρέπει να δοθεί είναι σχετικά με, το, με τις απαιτήσει, ας πούμε, για τη μείωση των απαιτήσεων όσο βρισκόμαστε σε αυτή τη συνθήκη του εγκλισμού και του lockdown. Γιατί είναι αφο, αφόρητη η πίεση να προσποιεί ότι βρίσκεσαι σε μία κανονικότητα και σε μία κατάσταση ας πούμε, λειτουργική, σωματικά και ψυχολογικά και να απαιτείται να εργάζεσαι σαν να μην τρέχει και τίποτα, σαν να είμαστε ας πούμε, ένα χρόνο πριν. Οπότε νομίζω ότι η άμεση πτώση της ποιότητας της δουλειάς μας θα είναι ένα διακύφωμα το επόμενο διάστημα. Είτε αυτό δεν ξέρω πώς θα γίνει, είτε με παράταση των deadlines, είτε με... Α, άρνηση, ας πούμε, συμπλήρωσης παραδοτέων, με μερική συμπλήρωση παραδοτέων κτλ. Δηλαδή, εμείς είναι κάτι που επεξεργαζόμαστε με του συναδέσεις και το επόμενο διάστημα. Αυτό τώρα το ζήτημα με, το, με τα πια επίδικα αγώνα μπορεί να υπάρξουν σε αυτή τη φάση είναι πραγματικά τουλάχιστον στην εκπαίδευση μια τεράστια συζήτηση. Καταρχάς αυτό που έχει φανεί στο δεύτερο ας το πούμε lockdown είναι ότι υπάρχουν ας το πούμε ρε παιδί μου, δύο πώς να το πω δύο ακρές στάσεις απέναντι στον της λειτουργίσεις. Η μία είναι ας την πούμε η κλασική η αναρχική στάση που λέει ότι Σκατά στην τηλεκπαίδευση, ρε παιδί μου, δεν κάνουμε την εκπαίδευση, δεν πρέπει να κάνουμε καθόλου την εκπαίδευση, πρέπει να το αρνηθούμε εντελώ κτλ. Η άλλη είναι αυτή που θα λέγαμε η κλασική στάση που έχει κρατήσει η αριστερά και στο δημόσιο σχολείο, που κάπω βάζει, ρε παιδί μου, αυτό το ζήτημα ότι πολλά παιδιά, ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών, δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση λόγω έλλειψη τεχνικού εξοπλισμού, οπότε μπαίνει, ας το πούμε, το ζήτημα ότι εδώ πέρα ανερούνται ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, άρα κατά κάποιο τρόπο δώστε λάπτοπ στο λαό και κάπως θα λυθεί το πρόβλημα. Εγώ προσωπικά έχω πρόβλημα, ας το πούμε, και με τις δύο αυτές ε, στάσεις, γιατί δεν βλέπουνε, και τις αλλαγές που φέρνει η τηλεκπαίδευση στο ίδιο το περιεχόμενο της δουλειάς μας και το πώς βοηθάει η ίδια η τηλεκπαίδευση το να προχωρήσει η γενικότερη αναδιάρθρωση στο, στον κλάδο της εκπαίδευσης. Οπότε εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όσο υπάρχει αυτή η συνθήκη lockdown, άρα σε ένα βαθμό τηλεκπαίδευση, προκύπτουν κάποια επίδικα αγώνα στο εδώ και το τώρα. Ας πούμε, προκύπτει ένα ζήτημα που λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από έφηβους μαθητές να είναι βιδωμένοι μπροστά σε μια οθόνη 10 ώρες την ημέρα, 12 ώρες την ημέρα για το σχολείο, για το φροντιστήριο, για τα αγγλικά, για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Άρα κάπως πρέπει να μπει ένα ζήτημα από τη δική μας τη μεριά ότι δεν γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα, σε αυτές τις συνθήκες να λέμε ότι βγαίνει όλο το πρόγραμμα ή προχωράει κανονικά η ύλη, π.χ. Υπάρχει σίγουρα ένα ζήτημα μείωσης της ύλης σε όλες τις τάξεις. Ένα τρίτο θέμα που πιθανόν υπάρχει είναι ότι ενώ συμβαίνει όλη αυτή η υλη πχ υπαρχει σιγουρα ενα ζητημα μειωσης της ύλη σε ολες τις ταξεις ενα τριτο θεμα που πιθανον υπαρχει ειναι οτι ενω συμβαινει ολη αυτη η ιστορια με την τηλεκπαίδευση η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση στην δευτεροβάθμια συνεχίζει να προχωράει. Την πρώτη λυκείου φέτος θα εφαρμοστεί, ας πούμε, η, η Τράπεζα Θεμάτων, ας πούμε, για παράδειγμα, το οποίο για όσους τέλος πάντων συναδέλφους δουλεύουν στον κλάδο ξέρουν ότι τη εκπαίδευση αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. παρόλα αυτά δεν ανακαλύτει, ας πούμε, για παράδειγμα αυτό το μέτρο. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ε, για μένα, το... ξαναλέω ότι είναι μια σίγουρα μεγάλη συζήτηση, αλλά αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με λίγο πιο συγκεκριμένους όρους. Δηλαδή, να δούμε πώ ακριβώς βοηθάει την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση η τηλεκπαιδευση πω πώς ακριβώς προχωράει βήμα-βήμα η καθιέρωση της και άρα να δούμε κι εμείς, Βήμα-βήμα, ποια επίδικα αγώνα μπορείς να βάλεις μπροστά ώστε αυτή τη διαδικασία να την μπλοκάρεις. Αυτό είναι κάτι που γενικά στον κλάδο δεν έχει γίνει. Και συνήθως η συζήτηση παλατζάρει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους που περιέγραψα πριν, ας πούμε. Δηλαδή, η την πλήρη απόρριψη δεν μας ενδιαφέρει καθόλου όλη αυτή η συζήτηση και όλη αυτή η ιστορία... Ή στο να μπαίνουν κάποια πολύ κλασικά συνδικαλιστικά αιτήματα, στο το πούμε, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν την τεράστια αλλαγή που συμβαίνει. Ξέχασα να αναφέρω πριν, αλλά ταιριάζει και εγώ, στις εισαγωγή ότι υπάρχουν και κάποιες ατομικές εξαιρεσει εργαζομένων στον χώρο των μήνια, που βέβαια να βλέπουν με πίδομα. Να είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όταν παίρνω επίβαμα δεν είμαι εργαζόμενο, είμαι σαν αστολή. Όταν είμαι εργαζόμενο, έχω συλλογικέ συμβάσει, μισθούς και όλα τα γνωστά, τα παραδοσιακά. Εγώ νομίζω ότι από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσει, στον χώρο των ΜΜΕ, ιδιαίτερα οποιαδήποτε αντιπαράθεση. Δηλαδή, όλα τα επιμέρου που είναι, προκύπτουν πάρα πολλά, θα τα αναφέρω, ω διεκδικητικό πλαίσιο, θα πρέπει κάπω να στοχεύουν στην πυρήνα ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το επίδομα ανεργία και ο μισθό το οποίο είναι μια γενικότερη τάση, το οποίο το έχουμε αναλύσει και ω σκιά την προηγούμενη δεκαετία με το workfare και τα λοιπά, να μπλέκονται αυτά τα δύο. Να είσαι και λίγο άνεργο και ταυτόχρονα να βουλεύεις πολύ περισσότερο από ό,τι θα βουλεύεις ως κανονικός εργαζόμενος. Νομίζω το εκδικητικό πλαίσιο πρέπει να, δε, να μπαίνει με έναν τρόπο που να λέει ότι το πρόβλημα είναι και η ίδια η τηλεργασία, το οποίο δεν σημαίνει κατά αλλά να ενοποιούνται σε ένα ε, τέτοιο πλαίσιο. Πολιτικά, ας πούμε, ότι η ίδια εξέλιξη της εργασίας είναι κάπως η τηλεεργασία, τουλάχιστον δηλαδή έτσι το βιώνουμε στο χώρο του οπότε η ίδια αντιπαράφηση με τα πηγαίνει μέσω της αντιπαράθεση με το μοντέλο της τηλεεργασίας. Στα επιμέρους, σε αυτά που μπορούν να ενωθούν σε ένα τέτοιο κεντρικό πολιτικό πλαίσιο, είναι... Προφανώς το ζήτημα του ωραρίου είναι βασικό, να τηρείτε το ωράριο και οι αργίες. Νομίζω είναι και το πρώτο που μπαίνει τώρα με την μετατροπή σε πίβομα μέσω των αναστολών, ε, ότι αν και δεν έχεις άμεση επίπτωση, σου καλύπτουν το συμπλήρωμα, το μισθολογικό και τα ένσημα, τα αφεντικά. Οι αργίες είναι το πρώτο πράγμα που χάνεις από το, αυτή την ζώνη. Οπότε πρέπει να τηρείτε το ωράριο και οι αργίες οι Κυριακές. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, ε, ό,τι χαλά στο σπίτι, ρεύμα, θέρμανση κτλ. θα έπρεπε να είναι κόστος του αφεντικού, όπως και η μεταφορά, όπως είπαμε, στις βουλιάς που γινόταν παλιότερα. Να προστατεύεται η βράση και να μην υπονομεύεται, που όπως ε, γίνεται πλέον ε, χάνεται το έβαθος του γραφείου να μην χαθούν και τα συνικαλιστικά τυπικά δικαιώματα που υπήρχαν. Σε πιο προσαρμοσμένες γεκδικήσεις ε, που θα πρέπει, καινούργιου τύπου γεκδικήσεις ε, που βγαίνουν από το καθεστώς τηλεεργασίας, θα μπορούσε επίχει να σε μια σταθερή χρονικά βάση, μια εβδομαδιαία συνέλευση εργαζομένων, ε, συνεννόηση των εργαζομένων, ε, όχι όμως στο άτυπο, να έχει φεσμότευε τυπικά, ώστε η απόσταση και η ατομική διαπραγμάτευση να σπάνε. Να υπάρχει, καθορισμένο δηλαδή, καφορισμένο μέσα σε μια εταιρεία, σε ένα χώρο εργασίας. Τώρα μιλάνε οι εργαζόμενοι και συνονούνται μεταξύ τους, ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις δουλειάς τους. Όλα αυτά που έκανε στο γραφείο, βγαίνοντας για καπνί στον στο μπαλκόνι, κάπως πρέπει να ξανακερβηφούν ε, με ένα πιο τυπικό τρόπο. Αυτό. Το τελευταίο αυτό. Θα πρέπει, είναι βασ Χάνεται πολύ, υπάρχουν μυστήρια για το πώς παίρνονται αποφάσεις αφετικά πλέον. Ε, πρέπει να βρεθεί ένας πρόσφος να καλύπτεται αυτό το κενό της ενημέρωση μεταξύ των ελλαζομένων. Κλείνοντας λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την κουβέντα. Δεδομένου ότι και στη συζήτηση είδαμε και από τις μαρτυρίες και τις εμπειρές σα μια σύνδεση της τηλεργασίας και με την καπιταλιστική αναδιάρθρωση συνολικά, αλλά και με τι συγκεκριμένε επιδιώξει των αφεντικών στον κλάδο και ειδικότερα και στη δουλειά σα. Με αυτά τα δύο δεδομένα, εσεί έχετε μια εκτίμηση ότι η εργασία θα συνεχιστεί στο δικό σα κλάδο και στη δική σας δουλειά συγκεκριμένα, με παρόμοιου τρόπου, με νέου τρόπου, θα μπορούσε να έχει και θετικέ πλευρέ, θα μπορούσαν να το επηρεάσουν αυτό οι αγώνε. Ποια είναι η συνολική σα αίσθηση για το μέλλον αυτή τη εφαρμογή εργασία. Εγώ νομίζω για το κομμάτι παιδί, με τις θετικές πλευρές είναι αυτό που είπε και ο Χρήστος νομίζω ότι τα, όποια ρε παιδί μου ατομικά ωφέλη βιώθηκαν στην αρχή είδε κόσμο στο σπίτι του που είχε ένα το διάπειρο καιρό έβαλε τα του από χρωστούσε δεν ξέρω, τακτοποιήσε τη βιβλιοθήκη ενώ περίμενε ας πούμε, να κατεβούν τα αρχεία από κάτι αυτά εννοώ ε, αντισταθμίζονται πολύ, τελειώσανε και αντισταθμίστηκαν πολύ γρήγορα από τις ε, τρομερές νομίζω ψυχικές επιπτώσεις που έχει αυτή η συνθήκη, παιδί μου, του περιορισμού και της επανάληψης ε, της ατέλειας που είναι μάλλον ούτως ή άλλως έμφυτη στην, στην εργασία, αλλά τέλος πάντων εντείνεται σε μεγάλο βαθμό και επεκτείνεται ακόμα και στο προσωπικό χώρο και χρόνο που ήταν, ας πούμε, πιο προστατευμένος μέχρι τώρα. Σε μας ναι, δεν ξέρω, εμάς υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο, ας πούμε, δεν ανέφερα μέχρι τώρα. Είναι, προφανώς, και συνάδελφοι και συναδρίψεις από άλλα αντικείμενα, τέλο πάντων, ή άλλα εργαστήρια που έχουν και αναγκαστική παρουσία λόγω... Εργαστηρίων, λόγω εργαστηριακή δουλειά, λόγω πειραμάτων κτλ. Αυτοί προφανώ ρε παιδί μου έχουν συνεχίσει κανονικά να δουλεύουν και να πηγαίνουν ας πούμε, στον χώρο εργασία του, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Ενδεχομένω έχουν θεσπιστεί κάποιε αλλαγέ σε όρου προσέλευση και τέτοια, αλλά τέλο πάντων είναι μια άλλη κατηγορία στην οποία δεν δύναται να εφαρμοστεί αυτό το πράγμα. Σε εμά, που ούτω ή ήταν μια φάση. Δουλεύω από τον υπολογιστή, μπορώ να πάρω τη δουλειά παντού και τέτοια. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί με αυτού τους όρου. Και γενικά και όλες οι συναντήσεις πλέον γίνονται online. Σταματήσαν οι μετακινήσεις. Γίνονται, ας πούμε, όλα τα συνέδρια γίνανε online, τα ερευνητικά. Και ξέρετε, για, για μας, ρε παιδί μου, πολλές φορές ήταν, ήταν κάτι ευχάριστο, τέλο πάντων, να σου πληρώσουν ένα ταξίδι, να πας σε ένα συνέδριο, να παρουσιάσεις τεχνίες κ Όλα αυτά, ξέρω, όπου κάπως είχαν και μία συνάντηση και ένα ταξίδι και μία φάση, τώρα έχουν γίνει όλα διαδικτυακά και πιστεύω ότι θα... αυτά θα αργήσουν πάρα πολύ να επανέλθουν. Αυτά. Τώρα δεν ξέρω να δώσω γενική πρόβλεψη, είναι παιδί μου, για τον κλάδο. Εγώ θεωρώ ότι, τουλάχιστον στη δικιά μας την ομάδα, επειδή έχει παίξει τρελό μπουκτισμά, ότι θα... θα αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν όλοι και όλες ε, στην δουλειά. Αυτό. Λοιπόν, σε σχέση τώρα καταρχάς με το ζήτημα του αν υπάρχουν ας πούμε και κάποιες θετικές πλευρές εγώ νομίζω ότι είναι αρκετά προβληματικό το να μπούμε σε αυτό δηλαδή, οκ, okay, ας πούμε στην περίπτωση της δικιάσμα τη, τη δική μας με την τηλεκπαίδευση Όντω, ρε παιδί μου γλιτώνει, ας πούμε κάποια έξοδα μετακίνησης ή ξέρω εγώ δεν θα βγεις έξω μια κρία μέρα για να πας πούμε, στο φροντιστήριο να δουλέψεις. Αλλά αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πολύ μικρό όφελο αν το βάλεις δίπλα στο τυχάνεις. Δηλαδή το γεγονός ας πούμε ότι η δικιά μας, ας το πούμε, η δουλειά έχει γίνει σαφώς πιο αλλοτριωτική από ό,τι πριν και ότι αυτή η συνθήκη είναι πάρα πολύ δύσκολη για τα παιδιά νομίζω ότι δεν μπορεί να μπει δίπλα-δίπλα με το ότι, οκ, okay, κερδίζω, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο ή ένα εικοσάλεπτο διαδρομή. Σε σχέση με το τι βλέπω από εδώ και πέρα στον κλάδο, εγώ έχω γενικά μία γνώμη ότι η διεπαίδευση δεν θα αντικαταστήσει, ας το πούμε ακριβώς, τη διαζώσης τη διδασκαλία. Αυτό δηλαδή δεν... Το βλέπω σε αυτή τη φάση εισηκτώ. Αυτό όμως που βλέπω είναι ότι και στο δημόσιο σχολείο και άρα και στην ιδιωτική ας το πούμε βιομηχανία, τη την Κάπω της εκπαίδευσης κάπως ε, το επόμενο διάστημα η τηλεκπαίδευση θα, θα αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Το πώ ακριβώς είναι μια μεγάλη κουβέντα. Σίγουρα στα φροντιστήρια και στα ιδιωτικά σχολεία έχουμε αρχίσει κάπως να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα πεδίο αξιοποίησης που έχει να κάνει και με την εντατικοποίηση της δουλίας και με το να γίνει ακόμα περισσότερο λάστιχο το ωράριο. Και επίσης σε αρκετά φροντιστήρια και κέντρα ξενών γλωσσών υπάρχει και ένα ζήτημα ότι κάπως αρχίζουν τα... οι ιδιοκτήτες τους και εφαρμόζουν και μεθόδους ηλεκτρονικής επιτήρησης ας πούμε, μέσω της τηλεκπαίδευσης το οποίο φυσικά στο μέλλον μπορεί να αξιοποιηθεί. Το πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η διαδικασία δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ όμως έχω μια εκτίμηση ότι θα αξιοποιηθεί αυτή η εμπειρία. Σίγουρα και στο δημόσιο σχολείο σε έναν βαθμό και στην ιδιωτική εκπαίδευση. Για το αν υπάρχουν εφετικές πλευρές, τηλεεργασία τα ανέφερα και πριν, τα αναφέρανε και εδώ πέρα και οι άλλοι, ότι είναι, στην αρχή υπάρχει ένα τυράκι... Προφανέ, το τρώ, σου φαίνεται ωραίο. Μετά αλλάζει τελείω η γεύση και δεν είναι τόσο ωραίο αυτό που τρώ. <laughs> <laughs> Τα προφανή το τυράκι είναι, ανέφερα, η δυνατότητα ταξιδιών, ε, η μείωση κόστου ε, από έλλειψη μετακινήσεων, το ότι έχει την ε, δυνατότητα λούφα ε, στην αρχή, μαγειρέψει, θα έχει προσωπικό χρόνο, λε. Θα κάνω πιο γρήγορα τη δουλειά για να ε, φύγω. Μπορεί να πάρω και καμιά σχέση, θα είμαι τυχερό. Όλα αυτά όμω εξανεμίζονται. Από το lockdown, όπω ανέφερα, δυνατότητα ταξιδιών και το να βγεις από το σπίτι, να έχεις δικό σου προσωπικό χώρο, χρόνο, να έχεις κάτι να κάνει στη ζωή σου. Βασικά, ξαναμεινίζονται όλα αυτά. Μετά. Και επίσης ξαναμεινίζεται, νομίζω, και είναι πολύ βασικό ότι είναι άσχημη τηλεργασία παρόλα τα λίγα ατομικά καλά που έχει στην αρχή. Η έλλειψη επικοινωνία με συναδέλφου, η κοινωνική ζωή τα καλά του βιώφης ε, στην κοινωνικότητα, μόση γραφικότητα και άλλο και να έχει ένα γραφείο, έχει μια κοινωνικότητα που ε, είναι βασικό ζήτημα για να μπορέσεις να είσαι δημιουργικό, όχι με την έννοια των αφεντικών, αλλά δημιουργικό στη ζωή σου και στην εργασία σου. Όλα αυτά χάνονται. Γι' αυτό πιστεύω κάπω έτσι το αντιμετωπίζουν και τα αφεντικά. Δηλαδή ότι ξέρουν προφανώ ότι θα λουφάρει, έχει αυτή τη δυνατότητα, ότι δεν μπορούν να σε ελέγχουν άμεσα. Τουλάχιστον στο χώρο το μίντια δεν γίνεται ακριβώ να σου βάλουν κάμερε. Σε άλλε βουλιέ ίσω το έχουμε δει και θα μπορούσαν να καλύψουν αυτό το κενό με άμεση παρακολούθηση. Στι βουλιέ που είναι και στο χώρο το media είναι κυρίω έτσι με, το, με αυτό που παράγει ακριφή, τι πόσε ειδήσει θα στείλει και το τι θα φτιάξει. Τα φεντικά, ξέροντα το προφανέ ότι μπορεί έχει τη δυνατότητα να λουφάρει. Νομίζω βλέπουμε με όλη αυτή την εφαρμογή, ένα χρόνο τώρα, ότι αυτή η δυνατότητα εξανεμίζεται από την απειλή τη απόλυση, από τον ανταγωνισμό που υπάρχει και από την έλλειψη αντιστάσεων ε, αυτών ε, των εργαζομένων. Οπότε, σε γενικό επίπεδο, θεωρώ ότι βλέπουν ω κάτι τελικά πιο παραγωγικό, πιο αποδοτικό για εμά την τηλεργασία. Παρόλο που φαίνονται νομικά στην αρχή, φαίνεται ότι έχει λούφα και είναι υπέρ των εργαζομένων ατομικά. Οπότε νομίζω ότι με έναν τρόπο θα καφιερωθεί στο μέλλον αυτή είναι η εξέλιξη. Όχι αυτόματα, προφανώ τώρα συνδέεται με την υγειονομική κρίση. Αλλά ότι αν α πούμε στην αρχή, πέρσι, πριν από 11 μήνε, τα συνδικαλιστικά αιτήματα που βγαίναν ήταν ότι να, να προστατεύσουμε την υγεία μα ως εργαζόμενοι, όχι στα γραφεία που είμαστε ένα πάνω στον άλλον. Νομίζω σιγά σιγά είναι πολύ ευδιάκριτο ότι θα, πη, θα πάει η αντιπαράθεση στο θέλω να επιστρέψω στο γραφείο μου γιατί η τηλεργασία είναι κάτι που ε, είναι αντεργατικό. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Ευχαριστούμε και όσους και όσε ακούσατε. Καλή συνέχεια.